Σεκινάω δέος, Θεό αφιερωμένο σε οδέως, αφιερωμένος εξαιρετικά σε όλου εσά. Κάθε παρασκευή 8 με 10 μόνο στο ραδιόφωνο του Μιο Να είστε εκεί. I Country music heaven Oh, what a beautiful sight Last night I dreamed I went to country music heaven And you know who greeted me at the gate? The old blue yodeler himself, Jimmy Rogers And he said to me, he said, Bill, they've kind of asked me to show you around up here Marty Robbins, Red Foley, Lefty Frizzell, and Tennessee Ernie Ford. Εδώ είμαστε κι εμεί δύο σονέρα φειρομένοι εξαιρετικά καλησπέρα από τον Πυρεά. heaven. Oh, Ela. Να καλησπέρισσουμε την Παστέλα με, με τους πειρατέ της από τη Θεσσαλονίκη που σα κράτησε συντροφιά τι δύο προηγούμενες ώρες Έχοντα ένα ειδικό αφέρο στο Σάκι Μπουλά, ο δυστυχώς έφυγε σήμερα από τη ζωή. Horton. George Morgan, Dottie West, and Keith Whitley. And then he said, We've got a big show up here tonight, and we've saved you a seat on the front row. Oh, and I sat and watched and listened as Grant Turner introduced an all star lineup like none I'd ever seen. Roger Miller opened the show with Bob Wills and his Texas Playboys. Followed by Webb Pierce, Hawkshaw Hawkins, Red Savine, Carl and Pearl Butler, Cowboy Copas, Lester Flat, String Bean, Jimmy Gately, Mel Street, Jim Reeves, and Patsy Cline. I saw all the stars in country music heaven, oh what a Σήμερα ελπίζω να σας κρατήσουμε πολύ όμορφη συντροφιά Φτιάχνουμε σιγά σιγά ένα πολύ όμορφο παρεάκι εμείς εδώ στο στούντιο say... Και αυτό γιατί σήμερα έχουμε το στο Γιώργο το «Γιώργο Ταλίου» Και ο Γιώργος λοιπόν με το δικό του 12 ασφαιρο, τα δικά του 12 αγαπημένα τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες Orlando. και εμεί εδώ με τις 12 ερωτήσει μας. Βεβαίως θα ακούσουμε και τραγούδια του Γιώργου παλιά και νέα. Πάω να κουρδίσω την κιθάρα. Καλή ακρόαση. Bye. Για να κοιμάσαι στο χρυσό σου κρεβάτι Κι εγώ στο μάρμαρό νεκρός Με αυτό Απ' το παράθυρό σου έξω και θες Οι εφημερίδες για σένα Κι εγώ που λέω τι με νοιάζει εμένα Θα συνεχίσω να ζω τις κοιές hey, Μου λες να κάνω προσπάθειες πάλι Μα μου κρατάς κρυμμένα όλα όσα Θα με κάνουν να σηκώσω κεφάλι. Γιατί φοβάσαι, Μη σου κρέψουν τη δόξα. Και η τιμή τη 700 ευρώ. Πε μου το ξέρει που θα βρω, αλλά τόσα Για να αγοράσω ένα σαγκάκι με κρόσια. Και με τα κόλληπα να δω να Madison. το βουτιά στο κενό, λίγο πριν ξεκινήσει το σημερινό δωδεκάσφερο. Για αυτό που αγαπάνε κάτι νέο, εδώ είμαστε εμείς. Σε πολύ λίγα λεπτά ο Γιώργος Ορούς, με τραγούδια που έχει επιλέξει ο ίδιος και με κομμάτια της προσωπικής του δουλειάς, παλιά και νέα. Αυτά δεν είναι τραγούδια που θα ακούσουν και αυτά είναι έτσι, κουριεύομαι τώρα. για πάντα πίσω του μια μαύρη πέτρα. Για αυτού που μείναν και κοιτάζουν τη ζωή στα 11 μέτρα. Για όλου του πρώην και του νύν, του ερωτέ, του ξεπεσμένου. Αυτού που ο δαίμονα κρατάει, δεμένου να έχει συντροφιά. Για αυτού που διάλεξαν να ζουν στην εξορία του ενέκα. Για αυτού που αγάπη ξεκινάει και σταματάει σε μια γυναίκα. Για αυτού που χορεύαν χτε στο κλαμπ τη γειτονιά σου και κάθε πω στενό μπιτζίν. Για του ωραίους ηθοποιού, Του έμπρε, και του κομπάρσου. Για αυτού που σου τη λε, τα ίσα. Για αυτού που έχουν κρίμενου άσου. Για αυτού που πάντα τραγουδούν. Για αυτού που πάντα κάτι του φταίει. Και για αυτού που δεν του έχει μείνει ούτε ένα φίλο πια. Για εκείνου που παθαβαιδό και έμειναν μόνο στι λέξει. Για αυτού που σου είπαν και βιάστηκε να του πιστέψει. Για εκείνου που πάτησαν με μια γυναίκα σκάρτη. Και για του φίλου made That's θαx αργήσει c 1x 03 c 3x κρατάνε b 5x 03 c 5x και b Έχω ένα σχέδιο για να τον φέρω πιο βρήγορα τον Γιώργο Θα βάλω δυνατά το αγαπημένο του τραγούδι, τον Ηλεκτρανθώ Και ελπίζουμε να έρθει πολύ σύντομα μετά από αυτό Είναι ώρες που σπάς και κάποιες που από το παραθύρο σου Δώσεις πολλά μικρά λουλούδια ηλεκτρικά Και τα απογεύματα τα βάζεις στο δωμάτιο σου Άλλη αντοχή Για ακόμα μία προσευχή Δεν βρίσκει χώρο η λογική Στο κόσμο το δικό σου Άκουσα πέξω μια κραυγή Μα δεν κουνιέσαι από εκεί Κι ξέρει ξέρεις μέσα σου πως κόψαν Τον ηλέκτρανθο σου Εγώ κατάφερες και τα στενά του επηρεάσαι. Φέραν μέχρι το στούντιο. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Ναι, με... μου τον δρόμο. Με τα Σιγά-σιγά. <laughs> Να δούμε τι θα μα δείξουν τα τραγούδια σε θα μια Και θα λίγο. Να κόψει έναν ηλεκτρικό από τη ρίζα του. Τραβά το βρίσκο και συμβαίνει μια ηλεκτρική εκένωση, κενό και τελειώνει το τραγούδι. Κάπω έτσι δηλαδή. Ε. Ακριβώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, σήμερα θα σε παιδέψω γιατί σου ζήτησα να μου φέρεις 12 τραγούδια. Δεν ξέρω πόσο πολύ σε δυσκολέψανε και τι έχω να ακούσω. Ε, δεν θα το λέγα ιδιαίτερα, αλλά είναι κομμάτι που ακούω γενικά. Α, τα, τα έχω στι λίστε μου. Ο Γιώργος Ρούς είναι στην παρέα μας, ραδιόφωνο του Music Heaven. Μέχρι και τις 10 εδώ θα είμαστε. Να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια. Ποιο είναι το πρώτο Γιώργο? Πρώτο πάμε, έχουμε το Σερβο από Brian Johnstown Massacre, μια ωραία μπάντα ανεξάρτητη σκηνής αμερικάνικης. Και ένα από τα καλύτερα τραγούδια, πιστεύω. Τι καινοτομίε χρειάζεται μια live εμφάνιση για να υποβοηθηθεί και να θεωρηθεί επιτυχημένη? Υπο Πιστεύω εντάξει, τα shows που γίνονται είναι πάρα πολλά, διάφορα, οι παραστάσεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρχει και δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί και ονοτομικό είναι η... η αγάπη για τη δουλειά του καθενός, τη δουλειά που κάνει ο καθένας και η αγάπη για τη μουσική. Οπότε αυτό από μόνο του σκέφτει μια παραγωγή πιστεύω και επαγγελματισμός. Αυτές είναι οι δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρξει κάτι πούμε. Οι καινοτομίε είναι κρίσει κατά καιρού που υπάρχουν διάφορα πράγματα, προτάσει και. Οπότε και η δομή εννοεί του live. Ε... Πολλέ φορέ μην ξεχνάμε ότι πούμε, και ένα καινοτομικό live μπορεί να γίνει αντιληπτό από κάποιου άλλου και να περάσει ως κάτι το οποίο δεν κατάλαβε πολύ καλά ο κόσμο. Να αρέσει, ας πούμε, στον καλλιτέχνη και να μην πιάσει στο σφιγμό του, του κόσμου. Αρέσει τον καλλιτέχνη και σε άλλου 5-6. <laughs> δεν είναι κακό βέβαια, αλλά. Τι να κάνουμε. Σημαίνει και αυτό. Σημαίνει και αυτό. Πάμε για σέρβο. Σέρβο. Καλά όπλησε για αρχή, δεν λέω. Για να σε δω στη δεύτερη σφαίρα. Ε, το επόμενο είναι The Deer Hunter και Revival. Αυτή η μπάντα είναι μια μπάντα που αυτή η στιγμή τη είναι λίγο η πιο ήπια. Η συνέθως έχει τραχει ήχου, ε, όχι πριόνια, απλά είναι μια μπάντα, μια, μια διαφόρουσα μπάντα από την αναξάρτητη αμερικανική σκηνή. Τα σημερινά τραγουδια είναι και τραγουδιακά τα οποία χρησιμοποιείς και σε live. Ορίστε. Τα ζημενά τραγούδια που είσαι επιλέξει, είναι και κομμάτια τα οποία παίζεις και εσύ στα live σου. Όχι ou? ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, είναι κομμάτια που ακούω συνήθως ε, όταν θέλω να, να κάτσω. Dear <laughs> Hunter, Λοιπόν, Revival. Τι Hunter". κυνηγάς να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει. Um, κυνηγάω... Δεν είναι σαν ότι κυνηγάω κάτι. Απλά νομίζω ότι με ανανεώνει και με και μου δίνει κάτι καινούριο τα χαμόγελα των ανθρώπων ο έρωτας αυτά τα πράγματα νομίζω μας δίνουν πάντα κάτι καινούριο Φυσίως, φτάσαμε στην τρίτη σφαίρα η οποία είναι και αυτή ξένη. Όλες οι σφαίρες νομίζω σήμερα είναι ξένες. Δεν ξέρω αν ναι. ήταν αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ η ξένη μουσική. Πάρα πολύ. Μεγάλωσα ακούγοντας ξένη μουσική. Ε, Ακούσματα μέσα στο σπίτι νοείς. Ναι. Μέσα στο σπίτι, εκτός σπιτιού. Και μετά που έφυγα από το σπίτι μου. Συνέχισα <laughs> αυτό το κακό συνήθιο. Εντάξει... Είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση τραγουδοποιίας, διαφορετικό ο στίχος, διαφορετικά τα hooks που κάνει ο στίχο. Είναι όμορφο. Μου, ακούγεται πολύ καλά σε αυτή μου. Τώρα, τραγουδάω ελληνικά, είναι άλλο θέμα. <laughs> Αλλά, εντάξει, οκ. Okay. Καλό είναι. Αγαπημένη τρίτη σφαίρα. The Love. Mm -hmm. Την μπάντα του Άρθρου Λι. Φοβερή μπάντα. Διέπρεψε τη δεκαετία μέχρι το 67-68. Ε, μέχρι που σε εκείνες τι. Ταλιμέρια αυτά είχαν βγει οι και πήραν κατά κάποιο τρόπο το στέμμα από τον Άρστο Βουλή και την παρέα του. Ήταν και σε διαδικογραφική. Αλλά, Λέων φοβερό κομμάτι. Το οποίο μου θυμίζει κιόλα, πι πιστεύω ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποια περιοχή, αλεξίγω από εκεί πέρα, Καλέξικο, κάποια Σίγουρα, αλλά οι παλιέ σχολές επηρεάζουν του πιο μεταγενέστερου. Αυτό είναι το συζητό. Ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που δημιουργεί διάφορα συναισθήματα. Ας πάμε να τα ακούσουμε και βλέπουμε. Πριν πάμε να τα ακούσουμε, σιγά με σε να ξεφύγει. Mm -hmm. Επιλέγει συνειδητά να κάνει μόνο εμφανίσει ή λόγω συνθηκών και συγκυριών. Όχι, συνειδητά είναι. είναι το, το One on Band έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του πώ παίζει τη μουσική σου, το πώ ε, εκφράζεσαι, η επιθυμία του να γεμίζει μέχρι τη σκηνή, όπω το έχω γράψει δελτίο τύπου η επιθυμία του να γεμίσεις με ήχους στη σκηνή να είναι μεγαλύτερη από το φόβο του να είσαι μόνο σε αυτή. Και είναι μια τελείως αφρική προσέγγιση του να φτιάχνεις μουσική on stage που δεν σε αφήνει να σταματήσει το μυαλό σου, δεν αφήνει το μυαλό σου να σταματήσει και πάντα σου δημιουργεί, δημιουργεί πράγματα. Δημιουργεί πράγματα. Βρίσκει τρόπους πως μπορείς να κάνεις πιο άρτιο κάτι χωρίς να το ζορίσεις και ταυτόχρονα είναι και μια προσέγγιση. Αυτή ήταν μια προσέγγιση την οποία θα την βλέπουμε και μεταγενέστερα, σε μελλοντικού δίσκους, μελλοντικά live κτλ. Είναι η φιλοσοφία σου ουσιαστικά. Δεδομένου ότι θα ήθελα κάποιο να κάνω ένα δίσκο ω One on Band και να έχω γραφηθεί αυτός ο δίσκος ω One Month Band, αλλά νομίζω πάνω στα δύο χρόνια που το κάνω ήδη αυτό και έχω γυρίσει και την Ελλάδα και στο εξωτερικό έχω παίξει έτσι, νομίζω ότι Όλα έχουν ένα κύκλο και ολοκληρώνονται, και κάποια στιγμή που μου έλειψε και το... η συνέβρεση με του άλλου μουσικού είναι... είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Και mm. με κάποιε συνεργασίε που είχα κάνει πρόσφατα και όλα, α πούμε, συνειδητοποίησα ότι είναι ωραίο. Είναι ωραίο να, να βρίσκεσαι και με άλλου ανθρώπου να παίζετε παρέα. Η μοναξιά είναι κάτι τελείω διαφορετικό και πάνω στη σκηνή και στι προοπέ σου, και αυτό το πράγμα ξέρετε περνάει καιρό και αρχίζει να το αφομοιώνει. Έχω διαβάσει βέβαια. Λένε κάποιοι καλλιτέχνε τέλο πάντων ότι η μουσική φθήνει επειδή υπάρχει και η μοναξιά του μουσικού και του συνδέει και του ενορχιστρι... ενορχιστρωτεί. Επειδή φθήνη τα κάνει προς... όλα μόνο του. Φθήνει ω προς τι, προ τα πού αυτό. Ο... Το... Δεν υπάρχει ζωντάνια που Δεν νομίζω ότι πάνω... το συμμερίζεσαι. Όχι, δεν το συμμερίζομαι. Γιατί υπάρχουν μπάντες επίσης είναι πραγματικά μέσα στην τρέλα του, στην αγάπη του για αυτό που κάνουν. Δεν πάνε να κάνουν, τα λεφτά τα πολλά, ούτε το από αγάπη. Και αυτό το πράγμα προποθέτει παρέα. Συλλογικότητα Και η συλλογικότητα θα πολύ κυρίλα λέξη αυτό το πράγμα που θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω ότι απλώς είναι αυτή η νοτροπιά του solo καλλιτέχνη στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ σολ, σολίδη εδώ πέρα και αυτό γεννάει μοναξιές φαντάζομαι. Από εκεί πέρα υπάρχουν μπάντε που παίζουν ωραία μουσική και... και υπάρχει παρέα. Και μαζί με αυτό βλέπεις παρέα και φίλων και ακροατών και στα live και αυτό υπάρχει πάντο, Το βλέπεις. Το βλέπεις. Η συμμετοχή σε ένα live με άλλους μουσικούς, όχι παράλληλα στην σκηνή, απλά να μοιραστείτε μια βραδιά. Είναι ωραίο, γιατί δεν μοιράζεσαι μόνο τη σκηνή, μοιράζεσαι και τα, κα... τα καμαρίνια, μοιράζεσαι τις κουβέντες, ε... μοιράζεσαι την πείρα ίσως. Έτσι. Είναι, είναι ωραία, <laughs> αυτά είναι βρίσκεις φίλους που δεν έτυχε να τους δεις τελευταία και ξέρεις, λες τα νέα σου και, αυτά και κάνεις και ένα ωραίο show δηλαδή. Είναι ωραίο, γιατί είναι και υπάρχει και η ποικιλία και σε αυτό που έρχεται... Ε, δεν ξέρω, μιλάμε για δύο πράγμα. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δείψασα με την πύρα που είπες τώρα. Αλήθεια. Ωραία, θέλουμε μια πύρα. Πάμε να βάλουμε το τραγούδι και ψαχνόμαστε για πύρτσα. Νομίζω ότι θέλεις μια πύρα. Έτσι. All right. I won't forget all the times I've waited patiently for you, and you do just what you choose to do. to me You know that I could Τίλο love με αγάπη Στην μαμαδίος που της αρέσει πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι Και πάμε σε κάτι καινούργιο Μια πολύ αμορφημή ροδιά Μια κολόνια Ναι δεν είναι πολύ καινούργιο είναι από το 11, από το 11 Είναι καινούργιο σε σχέση με το, με το δίσκο ναι, ναι ναι ναι Και υποθέτω ναι. ότι θα μπει στον επόμενο δίσκο Ναι υποθέτω πως ναι δεν έχω, δεν έχω καταλήξει ακόμα σε αυτό Αλλά ναι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο Θα το πάρω καινούριο. Ναι ναι Για <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> την μου τραγούδιου. Uh, ηχογραφήθηκε, το κομμάτι λέγεται 4711 δηλαδή, ηχογραφήθηκε στις 4 εβδόμου το 11 και ο λόγο που ηχογραφήθηκε εκείνη την περίοδο ήταν γιατί σχεδιάσαμε να κάνουμε ένα live 4 εβδόμου σε ένα συγκεκριμένο μέρος της Ελλάδος ε, θα μοιράζαμε το demo αυτό θα το είχαμε γράψει τέλος πάντων ε, να το μοιράσουμε, τελικά δεν έγινε το λέω ακυρώθηκε και τελικά δεν πήγαμε, τελικά γράψαμε τον demo μεταφέραμε την ημερομηνία, έχω γράψει στο demo 4.7.11, το κάναμε στο στούντιο το χαρήκαμε περάσαμε ωραία γιατί ξέρει μέσα στο τραγούδι ακούγονται διάφορα ακούει μπουκαλιά που χτυπά, χτυπάνε ή πάντα φωνάζει Ωραία, ήταν ωραία φάση και τα αποτέλεσμα είναι λίγο ωραία, να το πω popy, να το πω μαρία, <laughs> <Λίγο pop. laughs> είναι λίγο όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Είδες που η μπάντα εδώ δεν ε, βοήθησε και δεν είχε μοναξιά, ναι, παρέα. ήταν Ναι, ήταν η κατάσταση, δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικά ήταν θέμα μίξη θέμα... Οι ηχογραφίε ήταν πολλές πάντως. Mm. Ήταν η χάρηση των ηχογραφήσεων. Είχαμε στο τέλος πάρα πολλά κανάλια να ξεδιαλέξουμε και τελικά έλαβα εγώ αυτόν τον χαρό ρόλο. Το ξεδιάλεφε και τα άφηγα. <laughs> <laughs> Περιμένουμε δικέ σα καλησπέρα, δικέ σα αφιερώσει. Δίπλα στον πρέρι του σταθμού μπορείτε να στείλετε τα δικά σα μηνύματα και φύγαμε για 4711. Έλα για το άρωμα από πίσω σου σέρνεις <μήλυνα> <μήλυνα> Πόσο μ' αρέσει που με βλέπεις αλήτη Και τα βράδια παρέα που με δάμε στο σπίτι Σε βαίνεις από τη σκάλα και κοιτάς τριγύρω σου σαν να ξέρεις πως Είμαι μέσα στο δωμάτιο αυτό Πόσο μ' αρέσει όταν ζητάς να σου πιάσω μια μπλούζα Και το άρωμα που πάνω της μένει κάτι από 411 411 Περνά και δειλά σε ρωτάνε ποια κολόνια φοράς Και λες 4711 Πόσο μ' αρέσει όταν στο τοίχο ακουπάς την πλάτη Και κάτι από τη σκέψη περνάει Πόσο μ' αρέσει όταν άλλους κοιτάς Μα το χέρι μου πιάνεις και το στόμα φυλάς Όπως δεν κάνει καμιά Όταν τα ταυτή μου στα κρυφά να μου πεις Μην απόψε μαζί μου Μην είναι έντεκα μαζί, μαζί μου 411 Μια ψυχή που ψέματα ποτέ δεν 711 Σε ένα δωμάτιο οι σκέψεις μου μεθάνε Πόσο μ' αρέσει όταν κατεβαίνεις από τη σέλα Και το άρωμα που πίσω σου σέρνεις Τρελός στοιχός ο τελευταίος Που δεν είναι και μόνο ο τελευταίος Πόσο μ' αρέσει όταν κατεβαίνεις από τη σέλα Έτσι ναι, αυτό είναι, στην ουσία, εικόνα από τη διαφήμιση, την παλιά τη 411 Πρέπει να την είχα δει ότι τριών, τεσσάρων, δεν θυμάμαι τώρα πόσο χρονά μου. Θυμάμαι στην ασπρόμαυρη τηλεόραση, τη διαφήμιση της 411 που ήταν μια κοπέλα βέβαια οποία μια πολύχρωμη μπλούζα της 411, τώρα πολύχρωμη από το ασπρόμαυρο δεν φαινονταν, αλλά τέλο, να το υπέθεσα. Είχε <laughs> πολλά σχεδιάκια πάνω και κατέβαινα από το μηχανάκι και α, έκανε μία έτσι τα μαλλιά της, ας πούμε. Και... Και αυτή η κόρα μου είχε μείνει. Οπότε ήταν και ο πρώτο στίχος του τραγουδιού. Ναι, ε, και φαντάζομαι μετά την αγάπησε, θε να την παντρευτεί και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, μετά. Τα βασικά. Τα κλασικά, ναι. Ε, ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι. <laughs> λοιπόν, τέταρτη σφαίρα, για πάμε. Τι έχουμε. Mm, το χάσαμε. Μπέλε σε ναι, αυτό είναι τα το, το, το, το τελευταία του δουλειά. Πολύ, πολύ ωραίο ως... ως... κομμάτι. I want the world to stop, ναι. Είναι. Ωραίο. Είναι πολύ κομμάτι. Μα αρέσουν βασικά αυτέ οι μίξει. Αυτέ οι μίξει είναι κλειστέ και συγκεκριμένε συχνότητε όπω ακούγονται μέσα στα κομμάτια μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Πολύ μαζεμένο, χωρί πολλά, έκο, I want the world to stop. Ε, έστω ότι ο κόσμο σταματούσε. Mm -hmm. Πώ θα εκμεταλλευόσουν το γεγονό αυτό, Όμω σταματούσε. Θα άρχισα να τρέχω ανάποδα προ την άλλη μεριά, στην άλλη κατεύθυνση, να φτάσω πιο γρήγορα στον προορισμό μου. Όμως. Δεν ξέρω, αλήθεια, τι θα έκανα. Τι θα κέρδιζε πραγματικά, τι θα κερδίζαμε. Ξέρω. Δεν θα γίνει κανένα τίποτα, θα σταμάται για να υπάρχει ζωή στον πλανήτη, θα πεθάνε τα φυτά, τα ζώα, θα πεθάνε εμεί. εμείς, θα τα... γινόντουσαν γεωλογικές αναταράξεις, ε, γεωλογικές ζυμώσεις, που πραγματικά θα η γη. Σιγά σιγά θα φαίναμε για να σταματήσει να γυρνάει γύρω από τον άξονα τη, μάλλον θα έπρεπε να σιγά σιγά, σιγά σταδιακά να φεύγουμε και έω από την τροχιά μα. Θα είχαμε λίγο θέμα. Γιατί το κάνει αυτή την ερώτηση, δεν κατάλαβε. Είναι... Γιατί θα την αναγάγω αλλιώ. Ναι, <laughs> <laughs> <laughs> είναι λίγο τρομακτικό το σενάριο. <laughs> ε, να το εκλάβουμε αλλιώ. <laughs> να σταματήσει ο κόσμο, να σταματήσει για λίγο και να σταματήσει συγκεκριμένα ο χρόνο πάνω στο, στον κόσμο, στη γη. Αυτό είναι εκμεταλλευσμό. Ο χρόνο σταματάει όταν μαζί με τον αγαπημένο σου και την σου αρχικά. Ε, η γη σταματάει να γυρίζει, μάλλον όταν α, σταματάει το φυσικό φαινόμενο, δεν ξέρω. Δηλαδή, α πούμε, εγώ είχα φανταστήσει άλλα τα ότι τα φώτα της γη να σβήνουν όλα. Αλλά ήταν στην ουσία ότι σβήνουν τα φώτα της ζωής, η ζωή. Αυτό, τέλος πάντων, α, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι υποκειμενικά. Νομίζω, θα πούμε, ο έρωτας τα καταστρέφει όλα αυτά, δηλαδή. τα ελέγχει μια που εγώ προσωπικά δεν καπνίζω, τουλάχιστον πάνω να φτιάξω ένα καφέ μετά από αυτό. Music Heaven ζωντανό παρέη ραδιόφωνο. Η λύση βρίσκεται κοντά. Στην ίδια τη ζωή σου στον τόπο το του μουσικού σου. Παραδεισου. 24 ώρε μαζί σου, σου Radio, Music Heaven σου, έλα και Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο του Music Heaven, Δέο Ωνέα, αναφερωμένο εξαιρετικά σήμερα με τον Γιώργο, το Ρου, με το δικό του δεκάσφορο, αγαπημένα του τραγούδια και προσωπικά τραγούδια, παλιά και νέα. Και να στείλουμε και μερικέ καλησπέρε, κάπου είδαμε την Μέρη, στη Θεσσαλονίκη, πολλά φιλιά, στο Σπύρο στη Γαλλία, στον Μπούζο, στο Λουκά, στην Άξο, στην Άννα, στον Μαργαρίτη, στη Σέμι, στου ντροπαλού ακροατέ. Και πάμε στην επόμενη σφαίρα, έχω χάσει κι εγώ το μέτρημα, νομίζω είναι η Πέμπτη. Ε, ναι, σωστά. Πάμε σε ένα πολύ γλυκό φάντασμα. Ο Κάσπερ. Ωναι. Oh, το φαντασματάκι. του Daniel Τζόνσον. Αυτέ είναι οι κασέτες του που είχε γράψει ο Daniel Johnston το δεκαετία 1980, 1982. Ε, Μου άρεσε ο τρόπο που έγραφε. Τότε έγραφε σε ένα κασετόφωνο, εξωτερική ηχογράφηση. Έβαζε το καστόφωνο να παίζει. Σε με δεύτερο κασετόφωνο επανηχογραφούσε και παίρνει το μάστερ, υποτίθεται, τη καζέτα. Ήταν ένα πολύ μικρό, 16 χρονών περίπου, μπορεί και 15. Ε, αργότερα η ζωή του επιφύλαξε. Ε Εκπλήξει, άρχισε να πιστεύει ότι είναι ο Κάσπερ. Προσπάθησε να περάσει μέσα από τυχό. Όχι, έβγαλε τα κλειδιά του αεροπλάνου από το. Τα πέταξε από το παράθυρο και ο πατέρα ήταν τελικά λέει, πιλότος Air Force και κομμάτι του Τσακ και αυτά, κατάφερε να το προσγειώσει. Oh. Αλλά ήταν ε, κομβικό μου γιατί ο άνθρωπο έπαθε ζημιά στο μυαλό. Εντάξει, ήταν άτυχο αυτό το θέμα. Πάντως τον εκτιμούν πάρα πολύ όλοι ανεξαρτήτη σκηνή από τον Μπέκ μέχρι. Ε, Του Ebba μέχρι τους Eagles, μέχρι... Ακόμα και ο Tom Waits ας πούμε, έχουν διασκευάσει τον Daniel Johnson Αυτή είναι μια αυθεντική ηχογράφηση από εκείνες τις ημέρες Στις κασέτες, στις οποίες ακόμα πουλάει Λοιπόν, για τον Casper το φίλο μας, ποιο ήταν το αγαπημένο σου καρτούν Και με ποιο ονειρά ταξίδεδες και ταυτιζώσουν Αγαπημένο καρτούν, ε, δεν είχα κάποιο ιδιαίτερα Α, μου άρεσε ο Ροσπάθυρας, ήταν καλός, ήταν καλός ο Ροσπάθυρας Ήταν ε, απονεί έτσι Κοιτούσε περίεργα και όλο του σημαίναν διάφορα περίεργα πραγματάκια. Δεν μιλούσε ποτέ, είχε αυτά τα ματάκια τα. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, αγώνα δό ήθελα, α πούμε. Αυτό. Και ο Γκούντε Τριμπουκάρη ήταν το χειρότερο, ήταν το. πώ να το πω, α πούμε. Συνενόχλησμο. Όχι, πολύ κακό, πολύ κακό. Ναι, ναι. Αν δεν είχε τη φωνή, μπορεί και να σ' άρεσε. ήταν κακό, έκανε κακά πράγματα, παιδί μου. Δηλαδή του κοπάνε και του έριχνε. Δηλαδή αυτό το πράγμα κακιά. Στανικό, διαβολικό ήταν αυτό το πουλί, α πούμε. Με ποιον θα ταυτιζόμουν, Γιατί εντάξει, δεν νομίζω να ταυτιζόμουν με το τον Ροσπάνθιρα. Ταύτιση, να πάθω με. Ναι, Κάποιο ήρωα. Σίγουρα δεν θα ήθελα να πάθω με τον Κάσπρο, να βγάλω λίγο τα τηλέφωνα από τον το κινητήρα του αεροπλάνου. <laughing> <laughs> ε, δεν ξέρω, δεν, δεν ταυτιζόμουν με μικρό. Δηλαδή, μικρό ήρωε μου ήταν. Και από ακόμη πίσω. Από την ελληνική... Να ότι, Α, à... την ελληνική μυθολογία, σούμε, μου άρασε, από μικρό μου άρεσε ο Θρίαβο. Οποτέ είχα. Πράδυμα. Ο τρορικό πόλεμο, η Ιλιάδα μου άρεσε πάρα πολύ. Και με είχε εντυπωσιάσει η εικόνα του Πρωτεσίλα. Ο Πρωτεσίλα ήταν ο άνθρωπο που έπρεπε να πατήσει πρώτο το πόδι του στην τρία. Και η προφητεία έλεγε, και ο Νέστρο ο σοφό είπε: Ότι αυτό που θα πατήσει πρώτο το πόδι στην τρία θα πεθάνει. Είναι ο πρώτο που θα πεθάνει. Και κανένα δεν πήραγε από τα καράβια κότε όλοι. <laughs> <laughs> ε, και τελικά τι θα κάνει, θα πει δασί. Όχι, πει δασί, κοροϊδεύω εγώ γι' αυτά. Και τελικά πήρε αυτό. Ο άνθρωπος, αυτό ο άνθρωπο θυσιάστηκε αυτό ξέρω Βγήκα εντύπωση. Ήταν η πρώτη μου επαφή, μάλλον με τη θυσία. Με αυτήν την θυσία. Και άξιζε να το σκεφτόμουν. Ήταν κορόιτο που το έκανε. Τέλο πάντων, ήταν ο Όμηλος που έπλεκε αυτά τα πράγματα. Η θεολογία μα είναι εκπληκτική την αγαπούσα κι εγώ πολύ. Διαβάζει πλέον. Ναι, Όχι μόνο προσπάθω. Είναι νικότερα, με θεολογία, αλλά γενικότερα. Προσπάθησα να προχωρώ να διαβάσω και διαβάζοντα να μην στάζω κιόλα. Γιατί είναι οι ώρε περίεργε. Όταν ε, μπορεί να διαβάζει αργά τελικά μετά από μια περίεργη μέρα. Είναι. Μυστήριο. Μου άρεσε να διαβάζω τον να χρόνο στη διάρκεια τη μέρα. Αν την πολυτέλεια να το κάνω και τα απολαμβάνω καλύτερα έτσι. Τι αρέσει... προτιμά, κυρίω. Um, τελευταία, δηλαδή μου άρεσε πάρα, ο... πάρα πολύ. Έχω διαβάσει κάποια του Καραγάτση τα οποία τα είχα αφήσει στη μέση κάποια στιγμή. Τα τελείωσα. Και... Ε, μου άρεσε ο Καραγάτση, μου φαίνεται έτσι πολύ ερετικό. Ερετικό. Και ταυτόχρονα ερωτικός, αλλά με μια περίεργη έννοια, Και από τον καραγάτση τώρα πάμε στον Γκάσπερ, κατάλαβες. Ε, ναι, είναι λίγο... <laughs> Μπορούμε να τα πλά. Εντάξει, τον Σέργιο Σεβάκο ο Καραγάτσις, <laughs> που... <laughs> <laughs> έχει τα, τα δείγματα. The I'm μπροστά και ο Ντάνιελ Τζόνστον και ο Κάσπερ ήταν η πέμπτη σφαίρα αυτή στο σύνολο, στα 12 τραγούδια. πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε το πρώτο σου, το εξάσφαιρο, τι έχουμε Ρετζίνα Σπέκτορ Ποιο κομμάτι είναι το πιο πιανίστα ε, καταγωγής ε, ρωσικής σπουδαγμένη με αυτή τη σχολή στη ρωσική σχολή του πιάνου ε, το κομμάτι λέγεται The Flowers ένα κομμάτι που μιλά καθαρά για την αγάπη και ειδικά ο μου αρέσει είναι ο που ξεκινά το κομμάτι που λέει ξέρω, εγώ, τα λουλούδια που μου έδωσες ε, μπορεί να έχουν ε, ξεραθεί κτλ αλλά νομίζω ότι ό,τι μου έχει δοθεί και το έχω αγαπήσει έχω το δικαίωμα να το κρατήσω πέρα από το τι μπορεί να έχει γίνει ανάμεσά μα, υπονοώντας αυτό το μαύρο κείμενο ε, νομίζω είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ έτσι, έχει πολύ ένταση παρόλο που εγμένω μόνο με ένα όργανο πιάνω βέβαια, πολυφωνικό όργανο και... Αλλά είναι πολύ όμορφο κομμάτι και από τα αγαπημένα μου τη ρωτίνα σπέκτορ. Εκείνη η σπέκτορ ακριβώς είναι πολύ εντυπωσιακή. Τι είδους δώρα επιλέγεις να κάνεις και τι προτιμάς να σου κάνει; mm. Τα δώρα που κάνω συνήθως... Ε... ξέρω, τι να πω. Επιλέγω να κάνω τι δώρα. Μου αρέσει να... Να κάνω δώρο, ας πούμε, μια συγκεκριμένη βόλτα, ας πούμε, που άλλους μπορούμε να είχαμε συζητήσει, ας πούμε, και να πάμε κάπου και να μην του έχω πει και να τελικά να βρεθεί εκεί πέρα που λέγαμε και... Μου δίνει το... όμορφο αυτό, ναι. μου να μου αρέσει να το κάνω και σε μένα. Ωραίο είναι το, α... το άιλο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και δεν Είναι και, και ανέξω μόνο με <laughs> <laughs> <laughs> Σε μια φωτογραφία, λέει. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. <laughs> Τώρα, πινάρι, τι, τι θέλω να μου κάνουν εμένα, mm. δεν, δε, αλήθεια δεν έχω. Κάτι χρηστικό, κάτι που. Όχι, ξέρεις, δεν μπορώ, το... δεν μπορώ, τρελαίνω με αυτά. Ρούχα, ή. Μου άρεσε τι μ' άρεσε περισσότερο το... όταν σου δίνει το δώρο στο χέρι, τον κοιτά τα μάτια και ξέρει, βλέπει πολλά εκείνη τη στιγμή. Ξέρει, θέλω να χαρίσει που σου φέρει αυτό. Χαίρομαι και ελπίζω να χαρίσει που σου φέρει αυτό. Και ξέρει, αυτά τα μάτια είναι που δίνουν τη χαρά, κοιτάξτε. Το δώρο είναι το συμβολικό, είναι η κίνηση. Ελπίζω να σε αρέσει. Αυτό είναι, αυτό, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το μαζί τώρα που είμαστε εδώ, ήρθα εδώ, το μαζί. Το δώρο είναι το μέσο Βέβαια, ε, στην περίπτωση που δεν σε αρέσει είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Η καρταλλαγείς, μέχρι στη <laughs> <CD. laughs> Δεν μου λες να δένεσαι με πράγματα. Αν δεν με. Mm. Με αντικείμενα. Mm -hmm. um, ναι. Έχω κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να πω, ναι. κλπ ή συγκεκριμένα. Ο, συγκεκριμένα 2, 3, σχέση, συγκεκριμένα τα κάτι πολύ μικρό και ανούσιο μπορεί, να πούμε, ένα αναπτήρας που κάποτε μου δόθηκε σε μια ιδιαίτερη περίσταση και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν ξέρω, τρώω κόλλημα. Δεν ξέρω, μπορεί να ψυχαναγκασμό αυτό. Μπορεί να θέλω ψυχία. Τα Είναι διάφορα από μετά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα λουλούδια της Spector. Αφήνουμε την σπέκτορα, αφήνουμε και τα λουλούδια της και πάμε να ακούσουμε κάτι ε, καινούριο αρκετά καινούριο για ένα τσίρκο Τι είναι αυτό εσύ Το Γιώργο; Το τσίρκο είναι το είναι το το show της παράνοιας είναι ένα τσίρκο που δεν έχει ζώα έχει παραλλαγέ με τα ανθρώπων όπως είναι η γυναίκα με τα μουσια ο ακεφαλός άνθρωπος ε, Μάγισσες Είναι ένα τσίρκο από ανθρώπους Δεν είναι, υπάρχουν ζώα Μέσα σε αυτό Αυτό είναι το τσίρκο Πάμε να ακούσουμε αυτή την παράσταση λοιπόν Ναι, ναι πάμε να ακούσουμε την παράσταση το, Την παρέλαση χαρακτήρων Το πλιτζάνι και ας έχω πια πεθάνει Το μέλλον μου θα δουν <Τι> Έχω ένα τσίρκο με πιόνια, ψώνια, γκάτες και σκύ Κλεισμένου σε βαγόνια, ποτέ τους δεν θα βγουν Μάγιοι και παθένες, ταχύτακτηλου, γύγριες, περίεργα βαμένες Ντυμένοι και γυμνοί, πλωστά σου χλάι σεβανιστούν Έχω ένα τσίγκο Την ακούει σαν μωρού κι είμαστε μόνοι μας. Είμαστε παρέα με του Γιώργο το Ρουζ, με το δικό του δεκάσφαρο, αγαπημένα του τραγούδια. Ακούσαμε το καινούριο τραγούδι «Έχω ένα τσίρκο» και γυρίζουμε πίσω στη σφαίρα σου και πάμε σε πολύ αγαπημένη σφαίρα, στην Έβδομη η οποια ποια είναι? And flowers and the Machine» Έτσι. «What the water gave me» Εντάξει, είναι ένα κομμάτι να πούμε στους θεατές μας, προσοχή, ε, προκαλεί πάλι τους να είστε στην κατάλληλη θέση, μην σας βρει Φοβερό κομμάτι. Εμείς Ναι, ναι. Τι σου έδωσε το περιβάλλον που μεγάλωσε και επέλεξε στο δρόμο του μουσικού, κύριε μου. Ε, ακούσματα, αλλά κυρίω τίποτα. Δηλαδή, ήταν, ε, υπήρξε μια δίψα την οποία δεν μπορώ να την εξηγήσω τότε, πώ έγινε κτλ. Η, η δίψα μου να μάθω πώ δημιουργούνται οι ήχοι που άκουγα από τα καστόφωνα και από, το, από του δίσκου που καμιά φορά παίζε μάνα μου και ένα πολύ μικροπικά που έπαιζε κάτι δισκάκι του Πρίσλεϊ. Τη άρεσε ο Πρίσλεϊ, ο πατέρα μου το άρεσαν πολύ. Great and Scary Revival. Και είχαν δισκάκια αυτοί. Τέλο πάντων, τα παίζαν. Δεν νομίζω ότι είχα κάποια ιδιαίτερα αριθίσματα από το σπίτι μουσικά. Ότι ο, ο, ο πατέρα μου ομουσικό ή η μάνα μου έπαιζε λατέρνα ή κάτι τέτοιο. <laughs> Παρ' όλα μου δίνει πολύ ωραίε επιλογέ. Τοπικά. Σαν παιδιά, φαντάζομαι ναι, εντάξει. Ναι, ακούγαν, ναι. ακούγαν πράγματα τα οποία ήταν. όπω ακούμε εμεί σήμερα, στου με φλόρου, δεν μασίν. Αλλά ε, αυτό που θα πω είναι Υπήρχε μια κυθάρα, ο πατέρα μου γράτζει μια κυθάρα. Ε, Έλα, Απλά, ήταν, έλα, έλα, έλα, ζήλεψε τώρα. Ήταν, ήταν ήταν η δίψα, mm. mm. να μάθω αυτό. Και δεν ήξερα πώ. Και τελικά το βρήκα το δρόμο. Η δίψα με οδήγηση, αυτό είναι ωραίο. Και ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε, ολοκληρωμένο. <laughs> Όχι δύο στιχάκια, στο δέντρο, στο χαρτί. Ήμουν, ήμουν, δεν ξέρω. Ε, το πρώτο που έγραψε ήταν. Ε, εντάξει, ήταν λίγο περίεργο. Ήταν περίεργο. Δεν ξέρω τώρα. Είναι το. το... Ή αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον. Όχι, δεν τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε. Όχι, απ' αυτά που ξέρουμε. Απ' αυτά που γνωρίζετε. Ε, ναι, ναι. Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι, νομίζω ότι το πιο παλιό κομμάτι στο δίσκο είναι το άδικο στο σώμα. Το έχω γράψει το... το 2004 στην Ιταλία. Ε, τώρα αυτό για το πρώτο που με ρώτησε, είναι ένα κομμάτι τώρα εντάξει τελείως εφηβικό. Η mm. πρώτη μου απόπειρα να γράψω. Μάσα άρεσε να με κοροϊδεύουν γι' αυτό καμιά φορά. Γιατί? Ε, κάποιο το είχε ακούσει και μου λέει, ο θα αμικρούς είναι ο παπαδάκι <laughs> τόσο πάντα όχι <laughs> εντάξει όχι είναι αυτά τα πράγματα ε, όπως κάποιος ε, ωραία χθες ήρθε και μου έφερε ένα link από λάθος πόρτα από 2001-2000 και έκανα την παρομοίωση είναι σαν να βρίσκεις μια παλιά φωτογραφία πολαρόιτα που γύρισμα σούβλα στο νοοροπό 1880 <laughs> αυτό που μου κάνεις τώρα <laughs> κάτι τέτοιο πάμε να ακούσουμε yes yeah. Να με την μου και εγώ στη Λίνια. the water was That's what the water gave me And time goes quicker Between She is a crew. Λοιπόν, μπορεί και μα δίνει το νερό από ό,τι μα είπε και η Φλωρέντζ. Τι έχουμε τώρα, Σουφιάν Στίβεν. Σουφιάν Στίβεν είναι ένα ιδιαίτερο καλλιτέχνη Αμερικάνο. Με μεγάλη ισκογραφία. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από τη συλλογή Night was the Dark και είναι μια διασκευή από κάστανε. Το You Are the Blood. Μια φοβερή διασκευή του Σουφιάν Στίβεν. Μια προσέγγιση τελείω δική του. Και είμαι αμυμμένο περισσότερο από του από τους mm. το, το, οφιανστήμες, παρά από τους κάστανες. Mm. Τους κάστανες μου φαίνεται πιο άδειο πιο μινιμαλιστικό. Um, ωραίο. Γι'αρδε yeah. λοιπόν, τι σου ανεβάζει yes. το αίμα στο κεφάλι και χάνεις ψυχραιμία και υπομονή. Mm. <sighs> Δεν ξέρω. Τώρα είναι η στιγμή εκείνη. Πρέπει να, έρθω να με βρίσκει. εκείνη τη στιγμή, <laughs> να μου <μπεις>, τι έγινε. <laughs> <laughs> <laughs> Δεν προσπαθώ να κάνω τη ψυχραιμία μου, αλλά από την άλλη η αγένεια. Η αγένεια αυτό είναι το ένα πράγμα και το να γίνομαι μάρτυρα της επιβολή του δυνατού προς τον αδύναμο. Αυτό με τρελαίνει, αυτά δύο πράγματα με τρελαίνουν. Δηλαδή να δω, δω κάποιον που ξέρει ότι είναι πιο δυνατός, να προσθέτει να επιβληθεί σε έναν σε έναν πιο αδύναμο άνθρωπο, Α, αυτό με τρελαίνει. Α, αυτό μου ανεβάζει το μας κεφάλι και, και, και η αγένεια, χωρίς λόγο έτσι, δεν ξέρω τώρα, υπολογώ. δεν ξέρω, με, με βγάζει λίγο από τα ρούχα μου, ε, ε, δεν ξέρω. Όταν, το, όταν γίνουμε μάρτυρος αυτής της φάσης, νομίζω ότι... Είναι συγκεκριμένε ομάδες α, ατόμων που σε φρικάρουν, ουσιαστικά. Μάλλον, μάλλον, μάλλον. Εμείς δεν θα φρικάρουμε, θα ακούσουμε γιο άλλο Μα μας σιγά σιγά κυκλοφορεί πολύ πιο ομοιόμορφα μέσα μας you the earth. Should... τόσο ομοιόμορφα που σιγά σιγά θα μας ταξιδέψει θα πιάσουμε ένα τρένο και θα πάμε να γνωρίσουμε μια ιδιαίτερη σχέση Χάσουμε Κανείς δεν ξέρει ακριβώς Είναι το τρένο Χωρίς γυρισμό Αφήσε Και ιδιαίτερη σχέση. Γιώργο, έχουμε εδώ να πούμε αρκετά πραγματάκια, ιδιαίτερα πραγματάκια γύρω από το τραγούδι, γύρω από όσα συνοδεύουν τη συγκεκριμένη... το συγκεκριμένο τραγούδι. Να πούμε και για την ταινία, να πούμε και για τον mm. Σάκη τον Μπουλά που έπαιξε σε αυτή την ταινία. Ε, από όσο ξέρω, η τελευταία του ήταν. ήταν. η τελευταία, σωστά. Αυτό. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία. Ε... Ήταν ε, μια τσι, ευτυχή συγκυρία, mm -hmm. ήθελα εκείνη την περίοδο να γράψω ένα τραγούδι για πιάνο, μου είχε στο μυαλό Αν το άκουπουν να με πιάνο, με φίλοι μου έλεγαν να ακούω λίγο όλη τον λίγο τα πρώτα του όλη τον Τζόνα, λίγο τα επόμενα του α, Steve Wonder, διάφορα πράγματα και ήταν ε, συγκυριακά τελείως εκείνη την περίοδο, Βίλατζ έκανε εκείνη την ταινία, πρέπει να είναι δύο χρόνια τώρα, περίπου νομίζω mm -hmm. mm -hmm. και. Μου ζητήθηκε αυτό να ετοιμάσω ένα κομμάτι το οποίο θα ήταν για τους τίτλου. Το έκανα, του άρεσε, το πήραν και τελείωσε. Θα σου άρεσε μάλλον να δίνει ταινίε με μουσική δική σου. Να κάνει μουσική επένδυση είναι τελείω διαφορετική διαδικασία. Φεύγει από την διαδικασία τη αυτοεξυπηρέτηση, γράφω κομμάτια, είμαι τραγουδοποιό, γράφω για μένα ή ξέρω πω παίρνω στίχου κάποιου φίλου, το κάνω τραγούδι. Πρέπει να υπηρετήσει την εικόνα ντύνοντάς την με ήχους, με μελωδίες, με τα light motifs που μπορεί να υπάρχουν στην ταινιά αν υπάρχουν που θα είναι ευτυχές στο γεγονός γιατί συνήθω δεν βλέπουμε, ξέρεις τα light Motive τα μάθαμε από μορικών, α πούμε <laughs> αλλά το θέμα είναι ότι ε, είναι με τελείω διαφορετική διαδικασία και νομίζω ότι την έχω δοκιμάσει μία-δύο φορέ ε, μία για μία μικρομήκους και άλλη μία πάλι για μία μικρομήκους <laughs> <laughs> ναι, γιατί δεν έχω κάνει μεγάλο επένδυση ε, είναι επίπονη, επίπονη διαδικασία Επίπονη διαδικασία Θέλει Να είσαι πολύ επικοινωνιακός Και να καταλαβαίνεις και τους κώδικες Για να καταφέρεις να βάλεις μέσα τέλο πάντων στα σημεία που πρέπει Αυτό που πρέπει Και να είναι άρτη όλο αυτό η, εικόνα έχετε, η μουσική εξυπηρετεί την εικόνα Εξυπηρετεί τη ματιά του σκηνοθέτη Είναι τελείω διαφορετικό. Ελπίζω να μην το δοκιμάσω σύντομα ξανά Να είμαι λίγο έτσι οπλισμένος Πόσο λέτε. μάλλον προσθέτει και στίχους ε, που κάνει τα πράγματα μάλλον πιο δύσκολα Συνήθω, ε, όταν ακούμε στίχους ε, έχει να κάνει με στη μέση μια ταινίας έτσι είναι μια προεπιλογή μια σπάνια θα ακούσουμε μια μελωδία με λόγια και να υπάρχει να είναι σε μια σκηνή της από πίσω χαλή Συνήθω αυτά είναι προεπιλογία τραγούδια που προϋπάρχουν ε, Νομίζω για το τραγόδι τίτλο τέλους ήταν, ε, ήταν ευχάριστο να το κάνω αυτό. Ήταν ευχάριστο γιατί ήταν κοντά και σε μένα. Δεν ε, έφυγα πολύ από αυτό που ήθελα να κάνω. Οπότε κάθισε φουρικά. Κάθισε το θέμα τελείω μαγικά. ήταν ε, να γίνει αυτό. Πάμε λοιπόν για την επόμενη σφαίρα. Ένα τραγούδι το οποίο προσωπικά δεν το ήξερα. Χαίρομαι πάντα να μου έρχονται σφαίρε άγνωστε τουλάχιστον σε μένα. Και μετά να κολλάμε ένα τραγούδι. Έτσι, ένα τέτοιο είναι και το επόμενο τραγούδι από του Friends. Ναι, ναι. When you see me walking around with him I'm not just another chick I'm his girl Πες με ένα τραγούδι που έχεις ζηλέψει να έχεις γράψει Αυτό θα είχα ζηλέψει Είτε τη μουσική του είτε τους στοίχους του Α είναι αρκετά Ξέρεις τι μου άρεσε περισσότερο Δεν μπορούσε να δει να ζηλέψω Αυτό που μου άρεσε πολύ περισσότερο ήταν ε, ένα περίεργο συνερμό που έκανα όταν άκουγα ένα τραγούδι το οποίο μου άρεσε πολύ και να το είχα στο repeat. Σκεφτόμουν πάντα ε, πόσο τυχερό είμαι. Μπορεί να ακουστεί τελείω να διοτελέσαι αυτό. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Σκεφτόμουν πόσο τυχερό είμαι που κάποια στιγμή αυτό ο άνθρωπο ή αυτό το συγκρότημα ή, ε, έγραψε αυτό το τραγούδι. Και πάνω στον θυσιασμό μου τώρα επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, έγρα, έγραψε αυτό το τραγούδι και εγώ θα μπορώ να το ακού πάντα. Για πάντα μπορώ να το ακούω. Αυτό ήταν ε, πολύ ωραία που, που έκανα. Αυτό μου άρεσε πολύ, να σκέφτομαι περισσότερο. Όταν ακούω τραγωδία από άλλου καλύτερνες και... Ε, πέρα από μένα αυτά δικά μου φυσικά, ξέρεις, τα, <laughs> τα ακούω <κάθε> <laughs> τα τραγούδια που ακούω και μου αρέσουν φυσικά, είναι κυρίως... Ε, με ενθουσιάζουν, μου δημιουργούν συναισθήματα. Ανακάλυψα κι εγώ ένα κομμάτι, όπως σήμερα ανακάλυψες το His Girl. Ε, από friends. Έχει συμβεί και με μένα, α πούμε, πολλέ φορέ και με όλο τον κόσμο. Αυτό πάντω το σκεπτικό είναι αυτό. Πόσο τυχερό είσαι που κάποιο έκατσε γράψει αυτό το τραγούδι και εσύ μπορεί να το ακού για πάντα, α πούμε. Δηλαδή είναι τελείω διαφορετική προσέγγιση από το να μπει στη διαδικασία δηλαδή, να πει Αχ, θα να το χαγράψει εγώ αυτό, α πούμε. Καμιά φορά δεν το πίζω, δεν το πίζω πράγματα. Λέω, αυτό θα μπορούσε να το χαγράψει. Είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά. Καταλαβαίνει κανένα τέτοια πραγματάκια. Αλλά... Είναι και τραγούδια όπω καλή ώρα αυτό τα οποία δεν έχουν φθαρή. Δεν είναι αυτά που τα ακούς συνέχεια στο ραδιόφωνο, Μας ότι δεν τα ακούσεις και σχεδόν ποτέ. Είναι αυτά που είναι κάτι άλλο μια άλλη επιλογή. Ε, αναγκαστικά. Αναγκαστικά γιατί ξέρει η, η Ελλάδα από τη φύση της οικονομικά είναι μια μικρή αγορά. Δεν μπορεί να διοικητευτεί όλο αυτό το πράγμα το οποίο θα βρεις στο διαδίκτυο. Έτσι κι αλλιώς θα επιλεκτικά πράγματα ε, μπαίνουν στην αγορά μέσα και κατά συνέπεια το ευρύτερο κοινό. Έχει πρόσβαση σε αυτά που επιλέγονται να μπουν στην αγορά. Για κάποια στιγμή μπορεί να ξαφανίσει ένα καλλιτέχνη. Α πούμε, Κάποια στιγμή είχαμε Μέρλιν Μάνσον, Βρόχι, Καταγίδα, ξέρει που είναι τώρα. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή, Όμω κάπου είναι. Σπίτι ναι, του, ναι. δεν γνωρίζω. Μπροστά σε αυτόν τον καθένα, βάζει πούδρα. <laughs> δεν γνωρίζω. <laughs> Αλλά έχει να κάνει με το, το, το, το ίντερνετ, έχει τόσε επιλογέ. Έχει πλέον την πολυτέλεια να βρεθεί στον Ποενοσάιρο, να κουρδίσει λίγο ταγκό. Να Πορτογαλία, να ακούσεις λίγο φάντο, να ακούσεις κανένα κέλτικο στην Ιρλανδία, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε με Γιώργο Νόμους, 14.00, Νέα Υόρκη, Ελλάδα, τα πάντα όλα. be free i know i don't want no one suffocating me don't set up for ownership make it deep if you love someone it should feel good to let them breathe Από η επόμενη σειρά είναι η Σμιθ, το βάλσιμο 2 από τον δίσκο του Έξο, Ένα φοβερό δίσκο. Πολύ ε, ωραίο τραγουδί αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο καλτέρα. Εύθραστο, ευαίσθητο. Με φοβερού Έτσι είναι. Πολύ παραστατικό το αυτό. Ναι, μου άρεσε που είσαι ένα που λέει, like a dead China doll. Ναι. Είναι ναι, ναι, ναι, ναι, εκεί που μιλάει για το βλέμμα τη. «Staring ε, ναι, ναι. the space like a dead china doll». Πολύ ωραία εικόνα, ωραία εικόνα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πρόσεξε με τώρα. <coughs> Παρακαλώ. Πώς θα πας με το χορό? Χορεύω, χορεύω. Α, χορεύεις? <laughs> ναι, ξέρεις, είναι εκφράση του σώματος, δηλαδή, μου αρέσει να χορεύω, ας πούμε. Σήμερα, νομίζω, κάτι έκανα. Με να σπίει μια φίλη και ακόμα Ο Α έτσι κουλιά Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν το Ποιο είδος μουσικής κιτάρι να μάθεις χορό και σε ποιο χορό θα προσκαλούσες μια γυναίκα να σε... που σε ενδιαφέρει να τη συνοδεύσει. Ποιο είδο είδος, να ξεχνάει να μάθα. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν πούμε. Είναι πολύ ωραίο, πολύ εσύ ε, αγαπητό. Ναι, δεν ξέρω πώ μπορεί να σε φανταστώ. Ναι, ναι, ναι. Και γίνεται. θα ήταν πολύ συλλεκτικό. Break dance ξέρω εγώ. <laughs> να μου ενα <una> big boy. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αλλά. Το άλλο που με ρώτησε ποιο είναι η γυναίκα. Ναι, σε ποιο χώρο θα προσκαλούσε μια γυναίκα που σε ενδιαφέρει. Αν ήξερα έτσι. Αν ήξερε. Ναι, τανγκό. Ερωτικό. Ναι, ναι. Για δύο. Κάτι ξέρει. Είχα δει κάποια στιγμή ένα τείπμα που χορεύει τανγκό με τραπέζι α πούμε τα τραπέζι, έσογα δεν ήταν ζεμπέκικο κάτι... Όχι, όχι, Α. όχι, όχι, όχι. Ήκανε μια περιοχογραφία με μουσική ταγκοίνα βασικά ε, και το κοιτούσαμε με ένα φίλο μου και του λέω τι κάνει ο άνθρωπο, δεν πάτωσε το πάτωμα. Χόρευε περίεργα ήταν. Και μου λέει ο φίλος μου, άμα το κάνουμε εμείς αυτό θα φάμε τα νεφρά μας γονείς του τραπέζιου, <laughs> Κρατούσε το τραπέζι για ντάμα. Ήταν πολύ, ναι. πολύ, πολύ ωραία και δεν, δεν, αυτό το περίεργο ότι ήταν με το τραπέζι δεν έφευγε τελείως. Ήταν οι κινήσεις του σώματος του στο που σε πήγαινα στο χορευτικό. Σε έπιθε ότι η δάμα του ήταν το τραπέζι. Ήταν πολύ περίεργο. Μπραβό. Δεν το σήκωσε μετά με τα δόντια και να έφευγε χορευτικά. Αυτό. Όχι, οκ. Okay, okay. Ωραίο ζευγάρι θα ήταν. Τους φαντάζομαι. Για πάμε. Μπορεί και να. Αυτό λοιπόν ήταν και ο Έλιος Σμιθ Εδώ είμαστε παρέα με τον Γιώργο Τορού Και ο Γιώργος μόλις έχει α, κουρδίσει την κιθάρα Και τι σκέφτεσαι να ακούσουμε ε, Να ακούσουμε τη Μαντάμ Φρικαρό Ματάν Φρικαρό ναι. ναι Να την ακούσουμε Σου τετράω, μόνο λίγο έξτρα φω. είναι μύθο και Ανταμοιβή του καλλιτέχνη <laughs> Πάρα πολύ ομορφό. Πώς θυμάσαι ρε Γιώργο τόσους στίχους πραγματικά, δηλαδή η σειρά τους σε όλα αυτά τα τραγούδια. Ε, Δεν συμβαίνει πάντα. <laughs> δε συμβαίνει πάντα, Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή μου να λέω ας πούμε... Αλλά αφού με... είπα να σταματήσω να μιλάω γρήγορα για φορά που το μυαλό μου μαζί. το καπέλο. Δεν θα πεθάνω για να μια που δεν θέλω. γλώσσα που κάνει τόσα. Και μια κοπέλα με και μια δουλειά με Μπορεί αυτό να το έλεγα και στο προηγούμενο κομμάτι, και όταν παίρνει κάνω ρίμες <laughs> και συνερμού. είναι να είναι σωστή μουσική, ε. Ναι, α πούμε. Και θέλω, αλλάζω, λέω, και θέλω να αλλάζω Και μπορείς να αλλάξει μετά. ναι, να ναι, ναι, ναι, ναι, τον δρόμο, πυροβολώντας και ξέρω δεν <laughs> <πληξερό, είναι> αυτό. <laughs> Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο έχει η πρόταση <laughs> του μουσικού ΣΕΒ. Τι θέλετε εσείς να <laughs> Τι κομμάτι. <θέλετε. laughs> <laughs> το οποίο κάποια στιγμή σε αναλάβει σε ένα... με πλησίασε αυτή θύπο το τέλος και μου λέει πάρα πολύ ωραίο μάτι. αν δεν έχει τα λόγια θα ήταν καλύτερο Οκ, <laughs> okay, πάμε να πούμε αυτός να το φερώσουμε σε αυτό το μάθροπο <laughs> Πάρα πολύ όμορφο. Θέλω να σε ρεττήσω πώς έμαθες κιθάρα. Uh, κιθάρα συγκεκριμένα την κρατζούσα και με αυτό το διδακτος στην κιθάρα. Το βασικό μου όργανο ήταν πλήτρα. Αλήθεια. Είτε, ναι. uh, αυτό έκανα, στο 2. Την κιθάρα από μόνος μου. Απογοητέθηκα την πρώτη εβδομάδα, την άφησα, την ξανάπισα. Λίγα εντάξει, ωραία. Καλά έκανες και την ξανάπιεσαι πάντως. Ναι, ναι. Με τι να κλείσουμε το live session. Θέλε Θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο. Την Κατερίνα. Κατερίνα. Κατερίνα, Κατερίνα <laughs> Α, <δικιά. laughs> Ά, την Κατερίνα. Όχι την Κατερίνα. Όχι την Κατερίνα τώρα. Α, αλήθεια. Άντε, αφού το θέλει η φίλη μα η Άννα, ας την Κατερίνα. Γιατί. Πάμε για Κατερίνα. <laughs> Γιώργος Ρούς, λόγια σταράτα, τραγούδια σταράτα. τα επόμενα live τα έχουμε προγραμματίσει. Ε, θα γίνει μια ξερόμηση ακόμα, μόλις γύρισα κιόλας, από ξανά τη Θεσσαλονίκη. Είχα... τώρα υπάρχει μια Μητυλίνη. Θα, θα, πάμε, θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε στο Αιγαίο, θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα ξανά. Η Βόρεια Ελλάδα μου αρέσει να πολύ και κάτι με τραβάει συνέχεια προς τα Πώς είναι η αγάπη του κόσμου γενικότερα στην επαρχία γιατί ξέρω ότι ο κόσμος στο κοινό είναι πιο ζεστό σε όλες τις Αγγλίες Είσαι, Το κοινό είναι πιο ζεστό, πιστεύω ότι δεν είναι ότι είναι πιο ζεστό είναι, είναι κοινό, έχει τα θέλω του, του αρέσει να ακούει τι μουσικέ του. Νομίζω ότι το κοινό στην Αθήνα είναι πιο ψυχρό, γιατί είναι, είμαστε σε μια τελείως διαφορετική φάση εμεί εδώ. Είναι τελείως διαφορετικές ταχύτητε μα, ε, παγώνουμε, ξεπαγώνουμε εύκολα. Είναι, δηλαδή, μα αρέσει περισσότερο η κατεψυγμένη τροφή εδώ, ε, έξω τα φρέσκα πράγματα. Είναι άλλο, είναι τελείω διαφορετικό. Υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχουν διαφορετικέ ταχύτητε, όχι στον τρόπο ζωή, έτσι, για να μην στην τελείω αντίληψη. Έχουμε πέσει σε μια περίεργη λούμπα εδώ. So, νομίζουμε ότι κάποια πράγματα είναι αυτά, που είναι γιατί εμεί το πιστεύουμε και εμείς, Αλλά ξέρει, υπάρχει κι αλλού ζωή, υπάρχουν κι αλλού πράγματα, και άλλε ματιέ, άλλε θέε, άλλα παράθυρα με διαφορετική θέα. Και το ξεχνάμε καμιά φορά αυτό και νομίζουμε ότι το, και το μέγα είναι ξέρω εγώ, σε, αυτό το, σε, αυτή τη, σε αυτό το λικάνο παίδιο. Και αν ταξιδεύει και κυρίω στην επαρχία, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι συνήθω είναι το ότι. Κοιτά, τόση έκταση ανεκμετάλλευτη. Και έχουμε στριμωχτεί ο ένα από τον άλλο μέσα σε. στο λεκανοπέδιο αυτό. Δηλαδή, πραγματικά. Τόση έκταση για να βλέπει ερημιέ, βουνά, παιδιάδε και λε τίποτα. Να βλέπει ένα προβατάκι περνάει, και <laughs> τέτοια πράγματα. Μου θυμίζει τα λεωφορεία που στριμωχτούν όλοι στην πόρτα και του λε: ρε παιδιά, πηγαίνετε και λίγο πιο μέσα, υπάρχει λίγο χώρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου θυμίζει έναν έκδοτο τώρα, αλλά δεν είναι ορα. <laughs> λοιπόν, μα μείνει... έχουν μείνει δύο σφαίρε ακόμα για να ολοκληρώσουμε. Η πρώτη τελευταία έχει πάλι να κάνει με κόσμο. Ναι, είναι το βάρος του κόσμου. Mm -hmm. Το βάρος του κόσμου από Black Rebel Motorcycle Club, μια ωραία μπάντα. Έτσι πα, παρεμφερείς τους... Ε, η, η, ο φρόντμα της μπάντα ήταν ο παλιός του Brian Johnston Massacre και είχε τη δική τους τελείως ξεχωριστή πορεία αυτή μπάντα. Black Rebel Motorcycle Club, weight of the world. Έχεις λοιπόν μια ζυγαριά. Mm -hmm. Η οποία βαρύνει από τη μία με τη σημερινή κατάσταση του κόσμου παγκοσμίω. Mm -hmm. Με τι θα αντιστάθμιζες από την άλλη να ξεσωροποιήσει τα πράγματα ή ακόμα και να ανατρέψει το βάρο ώστε ο κόσμο να ελαφρύνει λιγουλάκι. Θα βάζα απ' την άλλη τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχει πολλά κιλά και. <laughs> σίγουρα αυτό θα ερχόταν. Γιατί είναι και βαρύ. Γιατί δεν το παίζει πολύ βαρύ τελευταία. Ακριβώ αυτό θα έβαζα πάνω στη ζυγαριά και μετά όπως θα ήταν πάνω θα έλεγα στον υπόλοιπο κόσμο πειδήξτε τώρα να το στείλουμε να <laughs> πούμε σε άλλο ηλιακό σύστημα. <laughs> Τραμπάλα. Ακριβώ. Λοιπόν, Καταπέλτης φύγαμε, φύγαμε με καταπέλτη το επόμενο τραγούδι Wait Weight of the World Εδώ είναι ο Γιώργος Ρού, το δικό του δεκάσφαιρο Μαζί σας για 10 περίπου λεπτά ακόμα You're scared It's the weight of the world I know As I struggle to the love for us turning backwards to face the turning no excuse for waiting. Εξαιρετικά με το δέο, μπορούμε να περάσουμε στην τελευταία ε, σφαίρα για σήμερα. Ωραία. Η οποία είναι πια, η οποία είναι, μάλλον πρέπει να είναι, ένα κομμάτι του. Μέλπω μένε είναι μια σοϊδική μπαντά. Μέλπω με, μένε. Τη ε, Imperial Records, φοβερή μπαντά και το Χωσέ Κοντζάλε και όλου. Έχει... Και είναι ένα κομμάτι τελείω αισθησιακό. Αυτή είναι η έκδοση του δίσκου. Μου αρέσει λιγότερο. Είχα συνηθίσει στην άλλη. Άμα τη βρω. Ουσιαστικά μιλάει για το, το Τζεντάι, για το ιδανικό έτσι. Τον... Τον ναι. υπότιτλο και την υπότισα Ναι, με την έννοια ακριβώ η αγάπη. Πόσο υποτική μπορεί να γίνει όλο αυτό. Δεν είσαι τιμή, Καμιά φορά η αγάπη, και ε, πόσα πράγματα μπορεί να κάνει την αγάπη να τιμήσει τον άλλον και όχι να τον ατιμάσει. Το αντίθετο πράγμα. Έτσι. Ναι. Εγώ έχω σπάσει εδώ την ερώτηση σε δύο σημεία. <coughs> Το πρώτο <coughs> έχει να κάνει με τη ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, η οποία είναι μουσα του τραγουδιού. <coughs> Οπότε, να πούμε από πού αντλήσει εικόνε και έμπνευση. Ε, από δηλαδή, τη φαντασία μου κυρίω. Δηλαδή, ε, ε, ακόμα και πρόσωπα. Και οι καταστάσεις, ακόμα και καταστάσει, ακόμα και εικόνε ω προ μια κατάσταση. Και η φαντασία είναι αυτή που. Η πραγματικότητα είναι σκληρή συνήθω και νομίζω και το φίλτρο. Το φίλτρο το δικό μα ω προ την πραγματικότητα, δεν ξέρω, τουλάχιστον το δικό μου, δεν είναι το, το αρμόδιο, α πούμε, το, το κατάλληλο για να μπορέσω να αποκωδικοποιήσω κάποια πράγματα, να τα κάνω τραγούδι. Πιστεύω ότι όταν κλείνω τα μάτια είναι πολύ καλύτερα. Όταν τα ανοίγω, επαναφέρομαι σε μια πραγματικότητα άσχετη και. Προσπαθώ να κάνω τους σχετισμούς μου, οι οποίοι συνήθω με απογοητεύουν κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι θέλω να φύγω, λοιπόν. <laughs> και το δεύτερο μέρος ναι. της σπέρας τη τελευταίας είναι για, για τον τζεντάι, έτσι όπως το αναφέρει και στο, και στο τραγούδι. Πώς εξειδανικεύεται μια γυναίκα να είναι τα μάτια σου τζεντάι, όπως και εσύ για εκείνη. Είναι αυτό το πράγμα. Ξέρεις, βλέπεις έναν άνθρωπο και βλέπεις ότι είσαι εσύ. Και αυτό το πράγμα δεν εξειδανικεύει αλλά δίνει κάτι... Ε, είσαι εσύ ρε φίλε, αυτό τέλος. Ε, Βλέπεις δηλαδή στα μάτια π... σου εκείνη και εκείνη εσένα. Το δέρμα σου είναι δέρμα της, το... mm -hmm. τα μάτια της είναι μάτια σου... είστε ένα. Και η ε, φύση μας εντάξει, δεν είναι να μένουμε μόνοι μας. Εμένα μου αρέσει να μένω μόνος. Με δηλαδή, μου αρέσει η μοναξία, την, απο... την αναζητάω κάμια φορά, λόγω δημιουργίας, λόγω του ότι είναι και φανακτήρας. Δηλαδή, δεν ήθελα ότι θέλω να δημιουργήσω και μενώ μόνος. Αλλά νομίζω ότι το μαζί μεταξύ δύο ανθρώπων είναι ιερό. Και συνήθω το ωραίο είναι ότι εξετανικεύεται ο άλλο όταν βλέπει με ποιο τρόπο σε κοντράρει. Συνήθω γιατί ξέρεις, η αγάπη είναι ένα πόλεμο και τα πυρά ε, δεν σκοτώνουν τον άμαχο πληθυσμό. Ο άμαχο πληθυσμό είναι αυτό που δεν θέλει να ερωτευτεί, είναι αυτό που δεν ε, συμμετέχει μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Ο ερωτευμένο θα πάει να πολεμήσει, θα πάει να πονέσει. Θα πάει να αισθανθεί όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα συναισθήματα των πυρών του έρωτα και... όταν έχετε η ώρα να γίνει η ανακοχή σε αυτό τον πόλεμο, σε αυτή τη μάχη είναι η στιγμή που κάνουμε έρωτα και είναι η συμφιλίωση μέχρι να σταματήσει αυτό και μετά ξαναπόλεμος από την αρχή και χωρί αυτό το... είναι η πιο όμορφη εκδοχή πολέμου που μπορεί να υπάρξει εικονικού, πλασματικός πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος αυτό που ξέρουμε Ακόμα ρε παιδί μου, να σου πω και ένα τασάκι να σου πέταγε η γυναίκα. σου κάποιο θα το θυμάσαι αργότερα και θα γελάς. Θα γελά με το ράμα στο κεφάλι. Ε, το... Τι ωραία που ήταν το. Ε, ναι, ποιο ε, ξέρει. Δεν... Θα... Βέβαια κάποιοι μπορεί να ακούνε και να λέει τι λέει τώρα αυτό. Ε. Ποια τασάκια, τι είναι αυτά τα πράγματα. <laughs> Αλλά νομίζω ότι. Από αγάπη το πέταξε. Όλα αυτό. είναι ακριβώ, ναι. Και τα μαχαίρια από αγάπη ήταν και όλα αυτά. Ο θάνατο, ο έρωτα και ο θάνατο, ο ίδιο παθήκατανε ναι, λένε Χαίνιδε και κάτι ξέρουν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την τελευταία σφαίρα και να επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα στον Ace Plus, στην Alluring και στην Δέσπινα στην Ολλανδία. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνεται και το σημερινό δωδεκάσφερο στον Γιώργο Τορού. Η ώρα είναι 1 τέταρτο μετά τι 10 και είναι άδικο γιατί η ώρα πραγματικά περνάει πολύ γρήγορα. Οι σφαίρε μα τελειώσανε, τα τραγούδια μα, το, το κέφι μα ε, βάζει σιγά σιγά τα βραδινά του. Και πώ θα κλείσουμε, Γιώργο. Κλείσουμε με το άδικο στο σώμα. Είναι άδικο, αλλά θα κλείσουμε με αυτό. Δεν πειράζει. Όλα, πολλά πράγματα είναι άδικα, αλλά α κλείσουμε το άδικο στο σώμα. Την <laughs> Γιώργο, ευχαριστώ <laughs> πολύ για την παρέα. Και εγώ, Γέννη Ευελπιστώ κάτι να έχουμε και μέσα στο χρόνο σε καινούριο δίσκο. Συγου, να ευελπιστώ σίγουρα, καλά. Σίγουρα, ναι. Το ευελπιστώ πολύ καλά. Καλά, θα κάνει. Ευχαριστούμε και όλου εσά που ήσασταν στην παρέα μα μέχρι και αυτή την ώρα. Το άδικο στο σώμα. Και τα ξαναλέμε. Καλό σου των πραγμάτων στι αρχέ του Μαρτίου, μετά το τριμήνο τη Καθαρή Δευτέρα. Καλό σα βράδυ. Στο πόδι από νουρίς το ραδιόφωνο Τραγούδια της σιωπής Με μάτια ανοιχτά ως το πρωί Κι αν αγάπησες ποτέ σου Κάποιον που συ πολύ